Ήδη αγαπητοί μου αδελφοί, συμπληρώσαμε με τη χάρη του Θεού και την τέταρτη εβδομάδα των μνηστριών. Και μετά από δύο ακόμα εβδομάδε, εισερχόμαστε πλέον στην μεγάλη εβδομάδα. Την Εβδομάδα των Αγίων Παθών και ξεκινώ από το θέμα της Αγία Νηστείας που πιστεύω ότι όλοι σα, εσεί που μετέχετε του, του αγώνου αυτού, να επιβεβαιώνετε συνεχώ αυτό το οποίο Πολλές φορές το είπαμε εδώ ότι όταν κάποιος αγωνίζεται για τον Κύριό μας, για τη χάρη του Κυρίου μας, συμπάσχει και του αρέσει να συμπορεύεται στο Γολγοθά κοντά στον Θεόν, είναι μία χαρά που δεν περιγράφεται. Όσο κι αν η νηστεία πολλές φορές είναι κουραστική, όσο κι αν ο πρόλεμος του διαβόλου αυξάνεται μέσα στις Άγιες αυτές οι μέρες, όμως ο χριστιανός αισθάνεται χαρά ανίποτη χαρά απερίγραπτη να αισθάνεται ότι κάτι και αυτός κάνει πρώτον μεν δια την αγάπη του προς τον Κύριο και δεύτερον δια να βοηθήσει την ψυχή του διότι η νηστεία και η προσευχή είναι μια τεράστια βοήθεια προς την ψυχή μας η οποία κινδυνεύει πρώτιστα από τα δύο αντίθετα των δύο μεγάλων αυτών αρετών η ψυχή μας κινδυνεύει από την υλοφροσύνη και την καλοπέραση πρώτων και δεύτερον, από την απομάκρυνσή της από τον Θεό και από την επικοινωνία της με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν τώρα αισθανόμαστε ευλογία και χάρη σιγά-σιγά, φαντάζεστε πώς θα αισθανθούμε όταν θα φτάσουν οι ημέρες εκείνε οι τρανέ του πάθους του αποκορυφώματος του πάθους του Κυρίου μας και της Αγίας Αναστάσεώς του όταν πλέον νηστεύσαντες θα μπαίνουμε να συγχωρεύσουμε εις την Ανάσταση του Κυρίου βεβαίως η Εκκλησία μας καλεί και τους μην νηστεύσαντας αυτούς οι οποίοι ασέβησαν όμως εκείνοι με ντροπή θα μπουν μέσα στον υμφώνα της χάριτος του Κυρίου. Με εντροπή αισθανόμανοι ότι ο Κύριος κατά και ανεξικάκο του δέχεται. Ενώ οι άλλοι θα αισθανθούν απόλαυση κυριολεκτικά, διότι έστω και λίγο συμμετείχαν στο πάθος του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν κρατηθείτε στον αγώνα, μην επιτρέψετε σε καμία άνεση και σε καμία καλοπέραση να παρέμβει στη ζωή σας αυτές τις Άγιες ημέρες και προχωρήστε επικαλούμενοι την χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου, διότι χωρίς Εκείνον δεν μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό και ο Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερσου, λέει η Αγία Γραφή. Ο Κύριος ο Θεός θα είναι δίπλα σου και θα σε υπερασπίζεται. Ο Κύριος ο Θεός θα σου δίνει και σένα και εμένα δύναμη όχι μόνο αυτό, το να κρατήσεις μία νηστεία 50 ημερών αλλά και ακόμα περισσότερα θα σου δώσει τις δυνάμεις να κάνεις εάν έχεις την καλή διάθεση. Η σημασία είναι αγαπητοί μου αδερφή ο αγώνας μας να πάρει ένα σκοπό τότε έχει σημασία και όταν του δίνεις ένα σκοπό του αγώνα τότε και οραίζεται ο αγώνας, τότε γίνεται όμορφος όταν ο αγώνας γίνεται ασκόπος ή για φθηνά ελατήρια τότε δεν έχει καμία σχέση και καμία ικανοποίηση ρωτήστε αυτούς οι οποίοι παράδειγμα νηστεύουν και κρατεύονται για να αδυνατήσουν το ξέρουν ότι είναι φτηνό το ελαττήριο φτηνό το κίνητρο και αισθάνονται τρώγοντας χόρτα παράδειγμα αισθάνονται αηδία στο στόμα τους αισθάνονται Ανόητη, αλλά σου λέει προκειμένου να αμαρτήσω πιο εύκολα προκειμένου να γίνω πιο προκλητικός και πιο προκλητική γι' αυτό λοιπόν το κάνω καταναγκη να εξυπηρετήσω ταπεινά και φτηνά κίνητρα μέσα μου ο χριστιανός όμως όταν αισθάνεται ότι αυτό που κάνει το κάνει προς δόξαν Θεού και τα χόρτα που τρώει και εκείνα χωρίς λάδι αισθάνεται ότι πραγματικά έχουν μεγάλη αξία για αυτόν θυμούμε κάποτε παλαιά ήρθε στο σπίτι μας ένας γέροντας λαϊκός και Μα είπε λοιπόν το εξής είχε μία κόρη δαιμονισμένη <Κι> και έταξε στον εαυτόν του έβαλε όρο, τάμα να σταματήσει να τρώει λάδι μέχρι να ειδεί την κόρη του καλά πίστευε αυτό ήξερε ότι το δαιμόνιο κάποια στιγμή θα βγει με προσευχή και με νηστεία και είπε ενώπιον του Κυρίου μπροστά στην εικόνα Θεέ μου δεν θα ξαναβάλω λάδι στο στόμα μου εάν δεν δω το παιδί μου καλά και ξεκίνησε παρακαλώ τον αγώνα του από την αρχή τη 40η των Χριστουγέννων. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, δεν έφαγε λάδι. Yeah. Χωρί λάδι, χόρτα. Yeah. Θα δούμε, θα τα πούμε, yeah. πρόσεξε. Εσύ. Yeah. Αχ, ακούστε, ακούστε. Ήρθε το Αγίου Βασιλείου, δεν έφαγε ήρθε των Θεοφανίων δεν έφαγε λάδι προχώρησαν οι ημέρες ήρθε η Σαραγωστή του Πάσχα όλες τις ημέρες χωρίς λάδι <χω> τελικά το δαιμόνιο βγήκε ανήμερα το Πάσχα <χω> για πόσε πόσες ημέρες είναι από την αρχή από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι περίπου το Μάιο που έρχεται το Πάσχα συνήθω εκεί είναι πεντέμισι μήνες μισός χρόνο δηλαδή το δαιμόνιο βγήκε λοιπόν ανήμερα το Πάσχα και θυμάμαι τη φράση που μου είπε μας είπε εκεί στο σπίτι λέει χόρτα χωρίς λάδι έτρωγα πεντεσπάνι μου φαινόταν θα ακούτε. χόρτα χωρίς λάδι έτρωγα πεντεσπάνι μου φαινόταν γιατί γιατί ο αγώνας του είχε κάποιο σκοπό κάποιο νόημα μπράβο είχε νόημα ο αγώνας του ήξερε γιατί κάνει αυτό τον αγώνα και κάτι περίμενε και ο αγώνας αυτός εγινότανε όχι μόνον ακόπος ήταν μεγάλος άνθρωπος σα λέω εάν μπορούσα τότε να υπολογίσω τώρα την ηλικία του με την εικόνα που έχω από τότε πρέπει να ήταν γύρω στα 70-73 χρονών που λέει ο άλλος σήμερα 73 χρονών τι λες παπούλι πίνω μια χούφτα χάπια τι λες παπούλι, δεν μπορώ να σουρω τα πόδια μου εγώ δεν μπορώ χωρίς γάλα δεν μπορώ χωρίς τυρί δεν μπορώ και αυτός χάρην του σκοπού που είχε βάλει όχι μόνον έφερε εις πέρα στον αγώνα του αλλά σας είπα και τα χόρτα που εφαίνονταν πεντεσπάνι εξαρτάται λοιπόν τι σκοπούς έχεις βάλει και πως τους πιστεύεις αυτούς τους σκοπούς εάν λοιπόν αγαπάς τον Κύριο και αυτό που κάνεις το κάνεις προσδόξαν κυρίω. Και για να βοηθήσει την ψυχή σου το αθάνατο εκείνο μέρο του διφιού σου σώματο, τη διφιού σου υπάρξεω, οπωσδήποτε ο αγώνα σου παίρνει ουσία, αξία. Και τότε και τα χόρτα που θα φας πέντε σπάνια θα σου φαίνονται. Και τότε και το τίποτα και τι πέτρε και τα χαλίκια που θα τρως και εκείνα θα σου φαίνονται νοστιμότατα γιατί ακριβώ θα γίνονται για κάποιο απότερο σκοπό θα σας φέρω τώρα ένα άλλο παράδειγμα μου λέγανε ότι υπάρχει ένα κανάλι στην τηλεόραση το οποίο λέγεται Μακεδονία αυτό λοιπόν βάζει το βράδυ ένα Παιχνίδι, το έχουν πάρει απέξω από την Αμερική αυτό το παιχνίδι και τι γίνεται δίνει λέει χιλιάδες δολάρια σε ποιους πάνε και διαγωνίζονται κάποιοι νέοι κάποιες νέες σε τι νομίζετε και τι τρώνε τρώνε σκουλίκια τρώνε κατσαρίδες τρώνε κατσαρίδες τρώνε μουχλιασμένα και σαπισμένα πράγματα τρώνε, τρώνε ομά σηκώδια ομά πλεμόνια, ομά άντερα από ζώα από ζώα από αυτά ξέρω εγώ τι φίδια το ένα το άλλο τα τρώνε ομά για 50.000 δολάρια και διακινδυνεύουν τη ζωή τους για 50.000 δολάρια εσύ για τη βασιλεία των ουρανών δεν μπορείς να κόψεις κάποια πράγματα εκείνος θα σου κάνει μάθημα μεθά αύριο ενώπιον του Κύριου αυτός και αυτή η κοπέλα που πήγε και διαγωνίστηκε και έχει μάθει να τρώει κάθε μέρα μπιφτέκια και έχει μεγαλώσει μέσα γιατί πάνε και ηθοποιεί πάνε και τραγουδιστά που έχουν πολλά λεφτά και τρώνε σε πολύ μεγάλα και ακριβά εστιατόρια και τρώνε κατσαρίδες, τρώνε τέτοια πράγματα συχαμένα πράγματα για φανταστείτε αυτοί θα μας κρίνουν μεθαύριο γιατί τα 50.000 δολάρια μπροστά στη βασιλία των ουρανών δεν είναι τίποτα Σταματώ εδώ τα περινιστία στα οποία θεώρησα υποχρεωσή μου να σας αναφέρω και συνεχίζουμε στην μελέτη της Αγίας μας Γραφής και συγκεκριμένα στην ερμηνεία των παρεμιών του Σολομόντος. Και στην Ερμηνεία των Παριμιών του Σολομόντος σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ερμηνεύσει μέχρι και τον 8ο στίχο του 11ου κεφαλαίου. Το περασμένο Σάββατο μας είπε ο Κύριος μέσα στους τρεις προηγούμενους στίχους, τον 6, τον 7 και τον 8, ότι εκείνο το οποίον θα βοηθήσει αφάνταστα την ψυχή μας και έχει σχέση με αυτό που λέγαμε προηγμένως είναι η δικαιοσύνη, δηλαδή ο αγώνας που έκανε ο κάθε άνθρωπος όχι ότι ο αγώνας μας θα μα σώσει σας τα εξήγησα και μάλιστα λεπτομερός η χάρη του Κυρίου, το άπειρόν του έλεος θα είναι εκείνο που θα μα σώσει γιατί είμαστε βρωμεροί και ακάθαρτοι αλλά μέσα από τον αγώνα δείχνουμε τη διάθεσή μας για τη βασιλεία των ουρανών μέσα από αυτόν τον ελάχιστο αγώνα μέσα από την ανάξια προσευχή μας όπως την αναφέρω μέσα στο βιβλίο που έχετε πάρει την αμαρτωλή προσευχή μας αν θέλετε μέσα από εκεί που κάθεσε εκεί με το ζόρι γονατισμένος μισή ώρα και μία ώρα το βλέπει αυτό ο Κύριος το αξιολογεί αυτό ο Κύριος ή μέσα από την νηστεία που κάνεις έστω και αν πολλές φορές είπαμε μας κουράζει αυτή η νηστεία και δεν την κάνουμε και με πολύ καλή διάθεση όμως και αυτό ο Κύριος το αξιολογεί το βλέπει και το επιβραβεύει και το εκτιμά ή μέσα από την ελεημοσύνη σου ή μέσα από άλλες αρετές από τον εκπλησιασμό σου δείχνεις ενώπιον του Κυρίου ότι Κύριε ναι εγώ θέλω να με σώσεις εγώ θέλω να με, να, να με βοηθήσει να μου βοηθήσει την ψυχή μου όταν θα έρθει η ώρα της εξόδου μου ο άλλος ο αδιάφορος δεν ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα Προτιμάει να ζει μακριά από τον Θεό, αποξενωμένος από τις αρετές και αποξενωμένος από τον αγώνα. Ο Χριστιανός όμως μέσα από αυτό τον αγώνα δείχνει ενώπιον του Κυρίου την καλή του διάθεση προκειμένου να απολαύσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και παρακάτω μας είπε ότι όταν πεθαίνει ένας Άγιος Άνθρωπος δεν χάνεται η ελπίδα για αυτούς που μένουν πίσω Τον χαιρόμαστε το δασκαλό μας που τον είχαμε κοντά μας Τον απολαμβάναμε Αλλά έχουμε πολλά δείγματα της αγάπης του Και από την ώρα που έφυγε από κοντά μας Και αυτό είναι η παρηγορία μας Άλλοι από εμάς τον είδαν στον ύπνο τους Άλλοι από εμά τον αισθάνθηκαν δίπλα τους να τους βοηθάει. Άλλοι από εμά ήταν θαύματα από αυτό το γέροντα που βλέπετε εδώ πίσω μου στο κάδρο. Άλλοι από εμά αισθάνθηκαν μέσα από τον ύπνο τους να τους συμβουλεύει, να τους παρηγορεί, να τους υπαρίστατε, Όπως σας είπα σε μένα προσωπικά, μου είπε δαιμόνιον μέσα από στόμα μιας δαιμονισμένης ότι ο διδάσκαλός μου είναι δίπλα μου και με προστατεύει και με βοηθάει χωρίς να ξέρει τίποτα αυτά όλα είναι η παρηγορία μας αυτό σημαίνει ότι όταν πεθαίνει ο άγιο πίσω υπάρχει μένει λύπη διότι δεν τον βλέπουμε δεν τον έχουμε δίπλα μας να τον αγγίζουμε και να μας αγγίζει αλλά ξέρουμε ότι είναι κοντά στον Κύριο, μερυμνά για μας, πρεσβεύει για μας, βοηθάει, μας βοηθάει πολύ περισσότερο από όσο μας βοηθούσε όταν ήταν εδώ δίπλα μας. Και αυτό είναι η χαρά μας και η παρηγορία μας. Ενώ για τον άπιστο, όταν πέσει το κάφημά του, χάθηκε. Και ποιο είναι το κάθημα του απίστου؟ η γυναίκα του παράδειγμα πέθανε η γυναίκα του πάει τάβαψε μαύρα ανεβαίνει στον έκτο όροφο δίνει μια κάτω και τελείωσε δεν έχει να ακουμπήσει πουθένα δεν έχει να ακουμπήσει πουθένα πού πιστεύει ο άπιστος στην ιδεολογία του έπεσε η ιδεολογία του ε, πάει πάει να βρει τρόπους να ξεχάσει να γίνει αλκοολικός να γίνει μέθησος, να πέσει γι αυτός από καμιά ταράτσα να τυνάξει τα μυαλά του στον αέρα γιατί δεν μπορεί να υποφέρει πλέον ότι δεν έχει που να ακουμπήσει στην άπιστη μάνα πέθανε το παιδί της που ήταν το στυριγμά τη. ε πάει και αυτή δεν έχει πλέον κανένα αποκούμπη δεν έχει πού να στηριχθεί, δεν έχει πού να απευθυνθεί, ο Θεός τη ήταν το παιδί της, έπεσε το παιδί της, τελείωσε. Ενώ για τον πιστό άνθρωπο και ο άνδρας να πεθάνει και η γυναίκα να πεθάνει και το παιδί να πεθάνει και οτιδήποτε κοσμικό και υλικό να πέσει, ο πιστός άνθρωπος ξέρει ότι πάνω από όλου αγάπησε και αγαπά τον Κύριο. Και αυτός θα είναι το στήριγμά του και αυτός θα είναι η παρηγορία του και αυτός θα είναι ο λύθος επί του οποίου θα στέκει και θα στηρίζεται προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα κύματα της απογοήτευσης και της απελπισίας. Να πάμε παρακάτω τώρα. Εν στόματι παγίς πολίτες αίσθηση δε δικαίων, έβοδο. Εν δικαίων κατόρθωσε πόλει, και εναπολία ασεβών αγαλίαμα. Εν ευλογία, ευθέων, ε, υψωθήσετε πόλις Στόμασι δε ασεβών, κατεσκάφη τρεις στίχοι ο 9 ο 10 και ο 11 τι λέει ο, ο πρώτος στίχος που ερμηνεύσε που διαβάσαμε εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες με κοιτάτε τι με κοιτάτε ερχόνται εκλογές το ξέρετε ε, για τις μιλάει το; Για τις εκλογές. Τώρα θα οι Τώρα θα οι Να οι δείτε τώρα. Να τώρα. Να τώρα. Που εδώ σας πιάνει όλου. Γιατί να ακούτε τον Τιμόθεο. Ο Τιμόθεος είναι ο Ο Τιμόθεος είναι ιστερικός. Ο Τιμόθεος είναι καθυστερημένος. Ο Τιμόθεος είναι εκείνο. Ο Τιμόθεος είναι το άλλο. Ο δημόσιο λέει ακραία πράγματα <Και>, και τι θα κάνουμε χωρίς Πασόκ και τι θα κάνουμε χωρίς Νέα Δημοκρατία και τι θα κάνουμε χωρίς το ένα χωρίς το άλλο. Τι σας έχω πει πείτε την αλήθεια <Και> τι σας έχω πει, να ψηφίζετε; <Και> κανένα <Και> για να μην με κατηγοράτε <Και> για να μην μου λέτε ότι είμαι το ενός ή του άλλου κόμματο, κανένα <Και> όλοι είναι διεφθαρμένοι Όλοι είναι διεφθαρμένοι και επικίνδυνοι. Όλοι. Επικίνδυνοι δια το έθνος. Επικίνδυνοι δια την πίστη. Δεν το, βλέπετε. Δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε που βρισκόμαστε. Δεν βλέπετε ποιοι μας κυβερνάνε. Δεν βλέπετε ποιοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι μάλλον αυτοί που κυβερνούν δεν βλέπετε πως συμπεριφέρονται προς την εκκλησία και προς τις ειδικές αξίες όλοι τους αν είχα ώρα προς μου, θα σας διάβαζα τον Ισαΐα ολόκληρο τον προφήτη Ισαΐα να δεις πως μιλάει ο Ισαΐας ο προφήτης προφητικά βεβαίως πως μιλάει προς το λαό του Θεού διαστόματος Κυρίου και τι τους λέει Άρε λαέ, Του λέει ο Κύριος Άρε λαέ Αγαπημένε μου λαέ Εγώ δεν ήθελα να σε έχω Άρχοντα Άρχοντα ήθελα να σε έχω Και εσύ έγινες Δούλος κάτω Από ευτελείς και αμαρτωλούς Και ανάξιους βασιλείς Οι οποίοι σε κοροϊδεύουν οι οποίοι γελάνε πίσω από την πλάτη σου, όπω γελάνε και τώρα τα τέρατα που έχουμε απάνω. Γελάνε, σε κοροϊδεύουνε. Είναι στη σου λένε: Θα αυξήσουμε τη σύνταξη, θα την κόψουμε τη σύνταξη. Θα την αυξήσουμε τη σύνταξη, θα την κόψουμε τη σύνταξη. Θα αυξήσουμε τη σύνταξη, θα την τη σύνταξη. Και αυτοί για τον εαυτό του θυμάστε πόσα εκατομμύρια πήρανε αναδρομικά. Και οι κουκουέδες παρακαλώ Και οι κουκουέδες παρακαλώ Οι λαϊκούρες παρακαλώ Οι λαϊκούρες παρακαλώ Όλοι του, Εκεί συμφωνάνε όλοι του. Και βλέπουνε Και βλέπουνε Τη φτωχολογιά να κλαίει και να οδυνάται Και να μην έχουν να πάρουν ψωμί Ψωμί να πάρουν δεν έχουνε και γελάνε και του περιπέτουν πίσω από την πλάτη του. Αυτό λέει εδώ. Α το διαβάσω τώρα. τώρα. Κάντε λίγο υπομονή. Μην μιλάς Σοφία, μην μιλά. Εν στόματι ασεβών παγεί πολίτε. Όταν μιλάει, λέει ο ασεβή ο πολιτικάντης αυτό είναι ο ασεβής εδώ ο λαοπλάνος παγιδεύει τους πολίτες Του παγιδεύει εν στόματι ασεβών πολίτες όταν μιλάει ο πολιτικά τη είδες έρχεται εδώ θα έρθει μεθαύριο ποιος θα έρθει θα έρθει ο Καραμαλής θα έρθει ο Καραμαλής θα ανέβει εκεί κάτω στην εξέντρα που θα δούμε στη στημένοι Θεός Θεός όλοι κάτω 50.000 κόσμος 60.000 κόσμος 100.000 κόσμος Θεός και όλοι αυτοί από κάτω τι είναι οι παγιδευμένοι πολίτης το σκορόιλεψε Το σκορόιλεψε Τους εξαπάτησε, Τους είπε ψέματα Και για την πίστη Τους είπε ψέματα Και για τη θρησκεία Τους είπε ψέματα Και για τα λεφτά Τους είπε ψέματα Και για τη συνταξή Τους είπε ψέματα Τους είπε Τους Εν στόμα διασεβών Παγείς πολίτες εδώ την έχει λέει την παγίδα ο ασεβής ο πολιτικάνης εδώ στο στόμα και αντί ο λαό να τους στρέψει τα νότα αντί να τους στήσει κάτω που θα πάει θα πω μια, μια απρεπή φράση να τους στήσουν παγίδα κυριολεκτικά και να τον κάνουν μαύρο στο ξύλο για τα ψέματα που τους είπε και αυτός και ο άλλος παίρνουν τις ημέρες, και πάνω κάτω πάνε κάτω για να τον δοξάσουν τραβάτε μετά μην κλαίτε όμως εγώ σας είπα εγώ μόνος μου είμαι παιδιά δεν έκανα εγγόνια δεν έφτιαξα τίποτα δεν έχω αλλά έχω εσάς, εσείς είσαστε η οικογένειά μου εσείς, τα πνευματικοπαίδια μου πρώτα και μετά είσαστε εσείς εσύ ο λαό που ακούτε εγώ εσάς αισθάνομαι δικούς μου ανθρώπους και εσάς για εσάς προσεύχομαι γι' αυτό φωνάζω γιατί η σωτηρία η δικιά μου από εσάς εξαρτάται η σωτηρία η δικιά μου από εσάς εξαρτάται γι' αυτό ακριβώς φωνάζω γιατί πικραίνουμε όταν βλέπω εγώ ούτω ή άλλω δεν ψηφίζω. Πάει, τελείωσε. Αλλά πικραίνουμε όταν βλέπω αυτή την άθλια και πολλέ φορέ μάλιστα διακρίνω όταν βλέπω ο λαό να πηγαίνει, διακρίνω και συγκεκριμένου χριστιανού και ακροατέ των κηρυγμάτων μου που παίρνουν και αυτή τη σημαία και πάνε κάτω. Και λέω: Μωρέ παιδάκι μου, λέτε, δεν έμαθε τίποτα αυτό ο ευλογημένος άνθρωπο. Δεν έμαθε τίποτα αυτή η ευλογημένη γυναίκα που πήρε τη σημαία και πάει κοντά. Τι πάει, πού πάει, τόσα χρόνια φωνάζω, γαβγίζω, ουρλιάζω, με πόνες στο λαρίκι, μα ακόμα δεν κατάλαβε τίποτα, τίποτα δεν κατάλαβε. Σωτήρας ο Παπαντρέου, σωτήρας ο Καραμαλής, σωτήρας ας σου την Ελλάδα. Και πού έφτασε η Ελλάδα, τα βλέπετε τα καταντήματά της. Πού βλέπετε τα καταντήματά της. Λαός μου λέει ο Κύριος σε ήθελα να είσαι βασιλιάς και άρχοντας και εσύ προτίμησες να είσαι τι να σε παίρνουν οι άρχοντες με το καλάμι με το καλάμι. οι αφαιρεμένοι άρχοντες που έχουν παιδικά μυαλά δεν τους κόβει δεν έχουν δηλαδή σοφία στο κεφάλι τους δεν έχουν. Το λέει νέα και εμπέκτε άρξοση λοιπόν, νέα θα σα κοροϊδεύουν, εμπέκτε θα είναι πίσω σα και θα γελάνε. Και θα κρατάνε το καλάμι και θα σα βάλω στο κεφάλι. Αυτά, αυτά είναι. <συσχελίδι> ναι, σαν τα γαλλιά. Δεν γίνεται <συσχελίδι> αμοιβή. Ορίστε, δεν γίνει η άμερη του καλλιό. Βεβαίω, μα τι λέω βεβαίως μα εγώ την ευθύνη εδώ τη ρίχνω σε αυτούς που πάνε κάτω σε αυτούς που τρέχουν πίσω από αυτούς τους γελίους αλλά και αυτούς οι οποίοι είναι απατεώνες και παίζουν πίσω από την πλάτη σου και γελάνε στην καταστροφή σου και θέλω να σας πω και κάτι άλλο δεν διαβάζετε την Αγία Γραφή δεν διαβάζετε την Αγία Γραφή όταν λέγει όταν λέγει ο Λαός, ο Ισραηλικός Λαός είχε τους κριτές οι οποίοι κυβερνούσαν το Λαό τελευταίος κριτής ήταν ο Σαμουήλ ο προφήτης στον οποίο κάποια μέρα παρουσιάστηκε μια ομάδα εκπροσώπων του Λαού και του λένε Θέλουμε να πεις το Θεό, εκεί που θα πά μέσα, έμπαινε στη σκηνή του μαρτυρίου, θα πά μέσα και θα πεις το Θεό ότι θέλουμε να μας εκλέξει η βασιλιά. Βρε παιδιά, τους λέει ο Σαμουήλ, διασκεφτεί, τι λέτε. Όχι, θα πας. Είναι απέτηση του λαού. δεν Μπαίνει μέσα... Στη σκηνή του μαρτυρίου ο προφήτης να μιλήσει με τον Θεό και του λέει «Κύριε, ο λαός ζητάει βασιλιά, τι να κάνει» του λέει «Ο Κύριος πήγαινε και πέ τους ότι άμα θέλουν εγώ θα τους βγάλω βασιλιά αλλά να ξέρουν ότι ο βασιλιάς θα τους πιεί το αίμα» Θα ζούνε και θα πληρώνουν μια ζωή το βασιλιά και θα πεινάσουνε. Εγώ του έχω βασιλείς, του ίδιου. Βγαίνει λοιπόν ο Σαμουίρ, είναι έτσι όπω το περιγράφω. Θα σου βάλει φόρου του, λέει, θα σε γδάρει. Ναι. Θα σε γδάρει. όχι, λέει, μου βασιλιά. Βγαίνει λοιπόν έξω ο Σαμουίρ και πάει και μαζεύει το λαό και τους λέει είπατε στον Κύριο αυτό που μου είπατε αλλά ο Κύριος μου είπε ότι δεν σας συμφέρει να κάνετε αυτό ο Κύριος και αυτοί αντί να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου λες και ο Θεός δεν ήξερε έτσι δεν ήξερε ο Θεός Άρχισαν να οουλιάζουν. Πώς φωνάζαν τότε επί πιλάτου που φωνάζαν άρων-άρων Σταύρος στον αυτόν. Έτσι άρχισαν από κάτω να οουλιάζουν, να οουλιάζουν, να οουλιάζουν. Βασιλιά, Βασιλιά, Βασιλιά. Εμείς θέλουμε Βασιλιά. Ρε ο Θεός το λέει. Ο Θεός λέει όχι. Να προσέξετε. Θα σα τον βγάλει. Αν τον θέλετε, θα σα τον βγάλει. Όλοι φωνάζαν λέει εν σώματι από κάτω. Βασιλιά, Εμείς Βασιλιά. Εμείς θέλουμε Βασιλιά. Βλέπετε τι ελεύθερος είναι ο Κύριος. Δεν μπορεί να του κατηγορήσει τον Κύριο. Ότι θέλεις. Αφού θες βασιλιά, βασιλιά. Και όταν τους έβγαλε τον βασιλιά, τότε ήταν ο πρώτος ο Σαούλ, μετά έβγηκε ο Δαβίδ, μετά έβγηκε ο Σολομόν και σου είπα Άρχισαν σιγά σιγά να ενθυμούνται τα λόγια του Κύριου. Και ο λαός εξαιτία των βασιλέων, άσε που υπέφερε, που του έγδερνε όπως του είχε πει ο Κύριος, αλλά και διεφθάρει ο λαός. Γιατί, τι σημαίνει βασιλιάς, ξέρετε τι σημαίνει βασιλιάς, τι σημαίνει. Οι βάσει του λαού. Ό,τι βλέπαν από τον βασιλιά αυτό το κάναν και αυτοί. Τι έκανε, θυμάστε, τι έκανε ο Ηρώδης, ο Βασιλιά θυμάστε, τι έκανε ο Ηρώδης. Έδιωξε τη γυναίκα του, την όμιμη, θέλει. Είμαι. εγώ φτιάνω εγώ παρανομώ τη συνιάδησένα δικαιωμά μου έδειξε τη γυναίκα του και πήρε την αδερφή τη γυναίκα του αδερφού του την γιροδιάδα έτσι και τότε οι βασιλείς παρανομούσαν έβλεπαν ο λαός τη παρανομίας των βασιλών και έκανε και αυτή τα ίδια τους τα ο Κύριος όμως λοιπόν πάμε παρακάτω αίσθησης δε δικαίων έβόδο. ενώ όταν μιλάει λέει ο ασεβής παγιδεύονται οι πολίτες όταν μιλάει όμως ο δίκαιος άνθρωπος και υπόσχεται ο δίκαιος άνθρωπος ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που λέει θα γίνει έρχεται ευόδοση στον έργο γιατί ξέρεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φόβο Θεού τι παράδειγμα έχουμε τίποτα δεν υπάρχει παράδειγμα γιατί δεν έχουμε κανένα ευσεβή άρχοντα κανένα όπως ακριβώς το ακούτε κανένα για αυτό σα είπα κανένα δεν θα ψηφίζετε δεν υπάρχει παράδειγμα αν μου πει αυτή τη στιγμή, δείξε μου ένα δίκαιο, ένα σωστό άνθρωπο μέσα στην πολιτική που αυτό που είπε να το κάνει δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, ξέρετε γιατί. Μην του ακούτε τι λένε, μορεόρνια! Μορεόρνια! Μορεόρνια! Μην του ακούτε τι λένε. Δουλή των δούλοι των Αμερικανών είναι Άχι. δούλοι υπηρέτες ξένων συμφερόντων δεν υπάρχει παράδειγμα να σας δείξω εδώ θα σας συμβουλέψω μόνο μείνετε σε αυτό που λέει ο Κύριος ο λόγος του Κυρίου μας πείθει και μόνο διότι είναι ο λόγος του Κυρίου είναι η αυτοαλήθεια είναι η αλήθεια αίσθησης δε δικαίων έβοδος όταν σου μιλάει ο ασεβής παγιδεύεται ο λαός και τον κοροϊδεύει το λαό όταν μιλάει ο ευσεβής αυτός ο πιστός των Θεών εκεί ο λαός αισθάνεται εφορία μέσα του α έχω παράδειγμα και έχω παράδειγμα που στους Ισραηλίτες Που μέσα είπαμε για τους βασιλείς, ναι δεν ήταν σωστό. Αλλά έχουμε μέσα δύο-τρεις περιπτώσεις, μέσα στις εκατοντάδες βασιλείς που πέρασαν από τον Ισραητικό λαό. Δύο-τρεις ήταν οι βασιλείς οι ευσεβείς. Δύο-τρεις. Ήταν ο, ο Δαβίδ, ήταν ο Ιωσίας, μεγάλη μορφή, μεγάλη μορφή. Άγιοι άνθρωποι. Που όταν μιλούσαν ήταν ο Έστρας, ο Έστρας όταν μιλούσαν στο λαό ήταν λέει τόσο άγιοι άνθρωποι που αμέσως λέει ο λαός καθυλωνόταν ήταν ο Μωυσής, ο Μωυσής δεν ήταν βασιλιάς αλλά ήταν, ήταν ο εντεταλμένος του Θεού εδιάβαζε μάλιστα εκτές. τώρα εκτές, ναι εκτές. εδιάβαζα λέει γύρισε από το, από το σινά που πήρε τον νόμο για δεύτερη φορά που τον πήρε και έλαβε λέει τόσο πολύ το πρόσωπό του σαν ήλιος. Και δεν μπορούσε λέει ο λαός να το κοιτάξει και τον παρακάλεσαν και του λέει «Βάλε, βάλε ένα κάλυμα μπροστά γιατί μας στραβώνει το πρόσωπο δεν μπορούμε να σε κοιτάξουμε. Βάλε ένα κάλυμα μπροστά στο πρόσωπό σου είναι σαν ήλιο στο πρόσωπό σου και αναγκάστηκε λέει και περιεκάλυψε το πρόσωπό του για να μπορεί να του μιλήσει και να σταθεί μπροστά του. Πώς να μην τον πιστέψεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός που θα σου πει την αλήθεια Αυτός που ξέρει ότι πραγματικά επικοινωνεί με τον Θεό Ποιος αυτός ο παλιάνθρωπος έξω που κοροϊδεύει Και εμπέζει τους πάντες που λέει Μιλάω με τον Θεό και βομβαρδίζω τον κόσμο Αυτός ο απαταιό Αλλά είπαμε εσεί πηγαίνετε κοντά Πηγαίνετε κοντά εκεί Να σας πολέψω το παιδάκι σας Τραβάτε να το ψηφίσετε Δεν πιστήκατε τόσα χρόνια ότι έχουμε να κάνουμε απαταιώνε που γελάνε και κοροϊδεύουνε που θα έρθει, θα σου μιλήσει, θα σου υποσχεθεί και μετά σε ξέχασε και ναι μεν τα λέμε τώρα αλλά μεθαύριο πάλι τα είδε <ΣΣΣΣ> Αυτό το παρακάτω έχει μεγάλη σημασία αδερφοί μου Εναγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης Τι σημαίνει αυτό Τι καλό κάνει λέει ο καλός ο άρχοντας Ο καλός ο ηγέτης ο, ο, ο χριστιανός ο ηγέτης Τι καλό κάνει Επειδή και μόνο είναι ηγέτης Και επειδή και μόνο βοηθάει το λαό να έρθει σε καλή σχέση με τον Θεό αυτού του ηγέτη ο Θεός ευλογεί όλο το λαό τα ακούτε άμα δηλαδή είχαμε ένα καλό ηγέτη την Ελλάδα θα την ευλόγα για ο Θεός για χιλιάδες χρόνια πάλι παραπέρομαι στους Ισραηλίτες που σας είπα είχαν ένα άγιο βασιλιά του Δαβίδ Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν διαβάζετε. Τι με κοιτάτε, Μωρέ, τι με κοιτάτε, μωρέ τι με κοιτάτε μωρέ. μωρέ, τι με κοιτάτε, μωρέ. Τα γράμματα, γιατί τα μάθατε, Μωρέ. Για να διαβάζετε τι είναι, Διαβάζετε εφημερίδε. Δεν τρεπόστε λίγο. Διαβάζετε, Μωρέα Γραφή Τι μου έχει κάνει λοιπόν εντύπωση. Λέει, λέει. Περάσαν χρόνια από τότε που πέθανε ο Δαβίδ, περάσαν χρόνια, τετρακόσα χρόνια. Και λέει ο Κύριος σε κάποια αποστροφή του λόγου του προς τους Ισραηλίτες. Έχετε χάρη στον Δαβίδ, εδώ και τετρακόσα χρόνια έζωσε ο Δαβίδ. Έχετε χάρη στον Δαβίδ για τα έπεφτε φωτιά και θα σας κάψει. Φανταστείτε ένα ηγέτης που έχει πεθάνει εδώ και 400 χρόνια η αρετή του να κρατάει ακόμα ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από την οργή του Θεού για βάλτε με τον νου σας να δείτε περί Αγίου Ανδρός μιλάμε δηλαδή αυτού του Δαβίδ περί Αγίου Ανδρός μιλάμε χάριν του Δαβίδ εγλίτωνε ο Κύριος το Ισραηλτικό λαό για, για εκατοντάδες χρόνια μετά χάρη του Δαβίδ ενός άνθρωπου ο οποίος όμως έτυχε να είναι ένας άγιος και σωστός ηγέτης μέσα στον Ισραηλιτικό λαό αυτό ακριβώς λέει εδώ εναγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης και όχι μόνο ενός άρχοντας θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ βλέπω σε δύο παραδείγματα. Θα σας φάω ένα τέταρτο πάλι όμως. Ναι, μου λέτε από κάτω. Μην μου πείτε μετά, τελείωνε, δεν έχει. Εγώ το λέω. Εγώ σας προειδοποιώ. Ναι. Ενα αγαθείς δικαίων, κατόρθωσε πόνις. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Τι είπε? τι είπε ο Αβραάμ ο Αβραάμ τι είπε στον Κύριο την ώρα που θα για τα Σόδωμα και τα Γόμορα Κύριε λέει μαζί με τους αδίκους τους βρωμερούς θα κάψεις και τους δικαίους βλέπεις βλέπεις τι επιχείρημα χρησιμοποιεί για φαντάσου, τώρα πέντε πόλεις ήταν εκεί δεν ήταν μόνο δύο τα Σόδωμα και τα Γόμορα ήταν πέντε πόλεις και του λέει αν είναι δέκα δέκα σε πέντε πόλεις πέντε πόλεις δέκα αν είναι δέκα πιστοί θα την κάψει στην πόλη χάρη των δέκα λέει όχι Είδε τι λέει είδε τι κάνει η αρετή των δέκα ανθρώπων ένας λέει εδώ ένας ένας μέσα στην πόλη να είναι ένας σωστός άγιος άνθρωπος μπορεί να κρατάει την οργή του Θεού το πιστεύω αυτό μου και πιστεύω ότι η Ελλάδα αν ακόμα στέκει στα πόδια της στέκει ξέρετε γιατί όχι μόνο γιατί υπάρχουν αρκετοί δίκαιοι αρκετοί αρκετοί, αρκετοί αλλά κυρίως γιατί υπάρχει το Άγιον Όρος mm. αυτό το προπύργιο επάνω αυτό το προπύργιο που στέκει η κυρία Θεοτόκος εκεί και το προστατεύει εγώ το πιστεύω αυτό Μόνο άμα δείτε το Άγιον Όρος να βουλιάζει, τότε βουλιάξε η Ελλάδα. Πελίως. Άμα δείτε το Άγιον Όρος να βουλιάζει, τότε βουλιάξει η Ελλάδα. Είναι η Θεοτόκος, η κυρία μας, η μητέρα μας, στην οποία βλέπετε τώρα ειδικά κάθε Παρασκευή χαίρε, χαίρε, χαίρε, χαίρε, χαίρε, χαίρε. Επάνω σε αυτά τα χαίρε τους κάνω κηρύγματα εκεί στου χαιρετισμού που πάω. Σε αυτά τα χαίρε. Και κυρίω αυτή τη λέξη, μου αρέσει αυτή πολύ αυτή η λέξη, χαίρε. Έχει χαρά Παναγία, έχει χαρά. Και αναρωτιέμαι γιατί να έχει χαρά. Τι βλέπει από εμάς τα καθάρματα, τι βλέπει η Παναγία. Τι χαρά της δώσαμε ποτέ. Τι χαρά δώσαμε ποτέ χαίρε yeah. εναγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης δείξε μου υπάρχουν δίκαιοι χάρη των δικαίων θα σώσει ο κύριος την πόλη σας είπα θυμάστε τότε τι είπε στην Κωνσταντινούπολη που έπεσε η Κωνσταντινούπολη που είδε εκείνη την παλάμη απένατη σας το θυμάστε τι είπε ε Πέντε λέει, πέντε να ήταν μωρέ, πέντε, πέντε, πέντε χριστιανοί, σωστοί να ήταν η πόλη δεν θα πέφτει. Αλλά δεν ήταν πέντε μέσα. Οι αμαρτίε καταστρέφουν. Οι αμαρτίε δεν, δεν καταστρέφεται ο, ο, η πόλη, δεν καταστρέφεται γιατί είναι αδύναμη και ο άλλο είναι πιο δυνατό. Όχι, παραμύθια είναι αυτά. Αφήστε τα, αυτά τα μετράνε ο κόσμο. Αυτά είναι τα κοσμικά μετρήματα όταν βλέπεις μια χριστιανική πόλη ένα χριστιανικό πληθυσμό και πέφτει και πέφτει. σημαίνει ότι πέφτει όχι γιατί ο άλλος είναι πιο δυνατός και πιο έξυπνός όχι, κάτι αμαρτίες υπάρχουν κάτι βρωμιές υπάρχουν που τη θάβουν την πόλη μπράβο εάν μη κύριος φυλάξει πόλη εις μάτιν η γρύπνησον να φυλάσσου εναγαθείς δικαίων κατόρθωσε πόλης και ένα πολλοί ασεβών αγαλίαμα η πόλη στέκει στα πόδια της λέει όταν υπάρχουν μέσα της ευλογημένοι άνθρωποι και όταν λέει εκλείψουν οι ασεβεί από μέσα οι ασεβείς, η βρωμεροί τότε αγάλεται η πόλη και εφρένεται παράδειγμα δεν θα έλεγα παραδείγματα. Εγώ θα σας τα λέω. Θα σα τα λέω. Για να ξυπνήσουμε κάποτε, να δούμε πότε θα ξυπνήσουμε μάλλον. Ε, διάβαζα, εκεί που διάβαζα για το, για το χρυσό Μοσχάρι που έφτιαξαν εκεί, είδατε που έλειψε ο Μωησή επάνω και έφτιαξαν οι άλλοι χρυσό Μοσχάρι και προσκυρνάγαν κάτω, παλιατρόπι ο σκληροτράχυρος εκείνος λαός όταν κατέβηκε ο Μωυσής την πρώτη φορά και οργίστηκε θυμάστε και πέταξε τις πλάκες του νόμου και τις έσπασε και λοιπά κατεβαίνει κάτω και είπε μια ωραία κουβέντα μια ωραία κουβέντα ή της προσκύριων ή το πρόσμε δηλαδή όποιος είναι με το μέρος του Θεού να έρθει κοντά μου. Και τότε πραγματικά επίγει κοντά του περισσότερο λαό. λαός μερικοί εμείναν ακόμα και προσκυνάγαν το Μοσχάρι λέει εσείς που ήρθατε κοντά μου πάρτε μαχαίρια και σφάχτε τους όλους αυτούς να ξεβρωμήσει να ξεβρωμήσει η, η σκηνοπηγία μας εδώ πέρα να ξεβρωμήσει από αυτά, από αυτά τα καθάρματα και μόλις λέει τους έσφαξαν τρεις ήταν αυτοί τους φάξανε Λέει η σφαγή εκείνη Έφτασε στον Θεό ω τη μία μαεβόδες. Και ο λαός ανακουφίστηκε Ήταν εκείνη που τους ξεσήκωσαν Για να φτιάξουν το χρυσό μασχάρι Εκείνοι που μπήξανε κυριολεκτικά Το μαχαίρι στο πηγούνι Του άρων Και τον υποχρέωσαν να φτιάξει το χρυσό μασχάρι Αυτό το λέει εδώ. Εναπολία ασεβών αγαλίαμα. Παλιά μην κοιτάτε, δεν είναι, δεν είναι όπως είναι σήμερα. Παλιά ο Κύριος έδινε αυστηρές οντώδες. Γιατί ο λαό έπρεπε να έχει αποδείξεις της υπάρξης του Θεού. Εμείς σήμερα έχουμε αποδείξεις. Γι' αυτό ο Κύριος πλέον κινείται με περισσότερη θα λέγαμε αγάπη απέναντί μας τότε δεν υπήρχε ακόμα νόμως έπρεπε να μιλάει ο Κύριος και να συμπεριφέρεται με κάποια θα λέγαμε υπέρμετρη για τα μέτρα μας αυστηρότητα προκειμένου να συγκρατείται ο λαός από τις πτώσεις και είχε να κάνει και με σκληροτράχυλο λαό εκείνοι οι Ισραηλίτες ήταν τέρατα μέχρι και σήμερα τους βλέπετε πω κινούνται οι Εβραίοι μέχρι και σήμερα ακόμα σκληροτράχυλοι και απερίθμοιοι την καρδία και τη σωσήν Ξεβρώμησε την πόλη, ξεβρώμισε τη συναγωγή όλη, ξεβρώμησε όλη, όλο, ό, όλο το γένος των Εβραίων από αυτά τα καθάρματα. Και μετά τι λέει, εν ευλογία ευθέων υψωθήσετε πόλεις. Και αυτού πλέον μείνανε οι εκλεκτοί, οι καθαροί, τότε πλέον ο Κύριος συσύχασε. Γιατί η αμαρτία βαρύνει αδερφέ μου. Η αμαρτία βαρύνει, σα είπα, μην κοιτάτε τώρα. Τώρα βαρύνει η αμαρτία, αλλά έχει βλέπει την εύκολη οδό. Ποια είναι η εύκολη οδό, Το ξομολογητήριο. Πα εκεί, πορνείε έχει κάνει, μυχείε έχει κάνει, εγκλήματα έχει κάνει, βρωμιέ έχει κάνει, εκτρώσει έχει κάνει. Ό,τι έχει κάνει, πα εκεί πέρα με τα δακρύων πέφτει κάτω και έρχεται η χάρη του Θεού, σε περιλούζει, σε, σε καθαρίζει να τα καταλάβουμε εμείς, εμείς είπαμε τι είμαστε εμείς δεν έχουμε μια λόγια τέτοια, εμείς νομίζουμε ότι με κομπίνες θα κερδίσουν τον παράδεισο δεν κερδάζουμε κομπίνες τον παράδεισο υπάρχει εύκολη οδός αλλά δεν τη θέλεις την εύκολη οδός και όταν πλέον επέρθει η καθαριώτης τότε έρχεται και η ευλογία του Θεού εν ευλογία ευθέων υψωθήσεται πόλεις και τέλος στόμα δε κατεσκάφι κατεσκάφη κατεσκάφη όχι κατεστράφη κατεσκάφη το ίδιο είναι όχι άλλο το καταστρέφω και άλλο το κατασκάπτω Τι σημαίνει αυτό. Εκλογέ δεν λέγαμε πριν, τι εκλογέ δεν λέγαμε. Είδε κανέναν να πάει στην εκκλησία από τάστιου. Θα πάνε τώρα, όπου να είναι που θα έρθουν οι εκλογέ, θα πάνε. Θυμάστε yeah. τι, θα του δείτε. Θα του δείτε, θα πάνε να νάψουν κεριά, θα πάνε στην Παναγία την Τίνο, θα πάνε στην Παναγία την Αποδόθε, την Παναγία την Αποκίθε, θα πάνε στον Άγιο Ραφαήλ, θα πάνε από Κίθε. Τώρα θα δείτε τι καλοί χριστιανοί που είναι αυτή που μα κυβέρνησαν. <gles> τώρα θα του δείτε όλου. Τώρα θα του <gles> <gles> δείτε. <gles> θα πάρουν αράδα τα προσκυνήματα. <gles> Ποιο θα βάλει τα περισσότερα κεριά, <gles> τώρα θα δείτε του πιο πολλού χριστιανού θα μπαίνουν στην εκκλησία και θα παίρνουν χούφτες τα καρδιά τα χούφτες, ξέρεις τι αγκαλιές αγκαλιές τα κεριά θα τα βάζουν για να εξαπατήσουνε, να σε εξαπατήσουνε σένα, πώς θα εξαπατήσουνε σένα θα εξαπατήσουνε <οχ> Ποιοι είναι αυτοί, μην το ξεχνάς είναι οι ασεβείς είναι οι βριστές είναι οι βλάστιμοι, δεν αλλάξαν ξαφνικά μην εξαπατάσαι. Μπορεί να δείτε και κανένα από δάχτω το βουλευτές με πέρα, να ακούσει κήρυγμα. Μην εξαπατηθείτε. Εγώ δεν το πω μπροστά του. Σας το λέω από τώρα. Σας το λέω μπροστά του. Σας το λέω μπροστά, σαν το ξέρετε. Θα φωνάξω μπροστά του και θα πω κανείς δεν θα το ψηφίσει. <ΣΣ1> θα το δείτε και το... θα το ακούσετε. <ΣΣ1> θα το πω μπροστά του. Να το θυμάστε. Θα το πω μπροστά του Αυτές λοιπόν. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Μην μιλάτε λοιπόν μπροστά του, το πω εδώ είμαστε και εδώ είστε. Θα το είδα στόμα τη δεά σε αυτό, τη κατεσκάφη. Ποιοι είναι αυτοί που πήγαν και ανάψαν κεριά και λαμπάδε. Ποιοι είναι αυτοί, ξέρει ποιοι είναι αυτοί, ε? είναι οι ασεβεί. Είναι αυτοί που κατέσκαψαν την εκκλησία. Είναι αυτοί που επιβουλεύονται την εκκλησία. Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπετε τώρα. Το βλέπετε. Με την εκταφή του Λιψάνου. Mm. Όσο μιλάει τούτο μιλάγαν και αυτοί. Μιλήσανε καθόλου. Mm. περιμένουν ξέρει αυτοί τώρα τι κάνουν Ζυγίζουνε αυτοί τώρα. Ζυγίζουνε. Ζυγίζουνε. Σας το νομίζω ή δεν σας το είπα. Βλέπουν αυτοί τώρα, α, αυτοί παρακολουθούν τώρα τα πουλμα. Mm. Ήδη κατέφτασε ο πρώτος. Ο Καρατζαφέρης τον είδα. Το πρώτος που πήγε ο πολιτικός, Καρατζαφέρης. Mm. Πήγε ο προς... Χριστιανό, mm. Χριστιανός. Χριστιανός. Mm. Λαός. Λαό, όπως το λέει εκεί. Mm. Λαός, ορθόδοξος. ορθόδοξος. Mm. Και έχει μαζέψει ένα σωρό ομοφιλόφιλους μέσα εκεί. Mm. Υποψήφιους βουλευτές. Okay. Λοιπόν αυτοί τώρα η άλλοι, οι μεγάλοι, κοιτάνε τώρα, κοιτάνε, ζυγίζουνε, ζυγίζουνε, ζυγίζουνε. Άμα δούνε ότι αυξάνεται το προσκύνημα εκεί πέρα και πάνε πηγαίνει ο κόσμος κατά εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, τότε θα ειδείτε να φτάνει με τη λιμουζίνα του ο και εκεί να προσκυνήσει και αυτός. Ε? <Και> αυτός που κατέσκαψε την εκκλησία και ο άλλος που κατέσκαψε την εκκλησία προκειμένου να πάρουν ψήφους προκειμένου να σε εξαπατήσουν θα σου παριστάνουν τον χριστιανό μεθαύριο αυτοί που σε είδαν να κλές και να χτυπιάσαι και να παρακαλάς για ένα κομμάτι ψωμί και γελάγαν πίσω από την πλάτη σου αυτοί θα έρθουνε μεθαύριο να σου κάνουν το γενεόδωρο θα σου βρούμε δουλειά μη στενοχωριές εσύ εδώ είμαστε εμείς θα σου βρούμε δουλειά εμείς εμείς θα σου βρούμε δουλειά ξαφνικά ξαφνικά εμείς εδώ που τι θέλεις στόμα ιδέας εβών κατεσκάφη Τα στόματα των ασεβών τώρα κατασκάπτουν, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. μεθάβριο θα, θα γλυκανθούν. μεθάβριο θα, θα αρχίσουν να λένε γυρικές κουβέντες. Τώρα τους βλέπετε τι σκληροί που είναι. Τους βλέπετε. Τους βλέπετε επάνω εκεί στη Μακεδονία που κάνει κρύο λέει τους παρακάλεσαν, τους παρακάλεσαν οι άνθρωποι, τους παρακάλεσαν ρε, ρε τέρατα, ρε τέρατα δώστε μας το επίδομα θέρμασις ρε τέρατα, τέρατα, ρε τέρατα ρε τέρατα δώστε μου το δώστε μας το επίδομα θέρμασις ρε, να ζήσουμε ρε κι εμείς, να πάρουμε μια μέσα σκληρή το γείτες πως έλεγε και στην τηλεόραση δεν θα το δώσουμε δεν θα το δώσουμε σκληρός σκληρό. δεν θα το δώσουμε ρε τέρατα, όχι δεν το... Θα πεθάνουμε Απεθάνεται Στόμα τη δε Στόμας η δε ασεβό Κατεσκάφη Και τέταρτο Δεν με μαλώσατε ακόμα Μπράβο σας Λοιπόν άντε τελειώνουμε Πηγαίνετε στο καλό Γιατί δεν το βλέπω καλά Άμα πάει και είκοσι Εκεί θα αρχίσει πλέον το Λοιπόν τελειώσαμε